Εποφελούμενος από το γεγονός ότι ήμουν ακόμη μόνος και αφού έκλεισα τις κουρτίνες για να μην με εμποδίζει ο ήλιος να διαβάσω τις νότες κάθισα στο πιάνο και άνοιξα στην τύχη τη σονάτα του Βιντέιγ, που ήταν εκεί τοποθετημένη και άρχισα να παίζω. Επειδή η άφηξη της Αλμπερτίν βρισκόταν ακόμη κάπως μακριά αλλά και απολύτω σίγουρη είχα και χρόνο και ήσυχο μυαλό λυσμένος στην προσμονή τη γεμάτη βεβαιότητα της επιστροφής της με τη Φρανσουάζ και στη μακαριότητα ενός εσωτερικού φωτός που με ζέστενε όσο και το εξωτερικό, μπορούσα να διαθέσω τη σκέψη μου, να την αποσπάσω για λίγο από την Αλμπερτίν, να την τοποθετήσω στη σονάτα. Ακόμη και στη σονάτα, δεν βάλθηκα να παρατηρήσω πόσο ο συνδυασμός του αισθησιακού και του ανήσυχου μοτίβου ανταποκρίνονταν τώρα περισσότερο στον έρωτά μου για την Αλμπερτίν από τον οποίο η ζήλια είχε λείψει τόσο καιρό ώστε είχα μπορέσει να ομολογήσω στο Σουάν πως αγνοούσα αυτό το συνέστημα. Όχι. Πλησιάζοντας τη σονάτα από μια άλλη άποψη, κοιτάζοντας την μόνη της ω έργο ενός μεγάλου καλλιτέχνη, παρασύρθηκα από το ηχητικό κυμάτισμα πίσω στις μέρες του Κομπρέ όπου είχα λαχταρίσει εγώ ίδιος να είμαι καλλιτέχνη. Εγκαταλείποντα την πράξη αυτή τη φιλοδοξία, είχα άραγε απαρνηθεί κάτι πραγματικό. Η ζωή μπορούσε να με παρηγορήσει για την έλλειψη της τέχνης. Υπήρχε άραγε στην τέχνη μια βαθύτερη πραγματικότητα, μέσα στην οποία η αληθινή προσωπικότητά μας βρίσκει μια έκφραση που δεν της την προσφέρουν οι πράξεις της ζωής. Ο κάθε μεγάλος καλλιτέχνης φαίνεται πραγματικά τόσο διαφορετικός από τους άλλους, και μας δίνει τόσο έντονα εκείνη την αίσθηση της ατομικότητας που μάταια αναζητούμε στην καθημερινότητα της ύπαρξης. Τη στιγμή που το σκεφτόμουν αυτό, ένα μέτρο της σονάτας μου έκανε εντύπωση. Μέτρο που το γνώριζα ωστόσο καλά. Κάποτε όμως η προσοχή φωτίζει με τρόπο διαφορετικό πράγματα γνωστά από καιρό και στα οποία παρατηρούμε ό,τι δεν είχαμε ποτέ δει παίζοντας αυτό το μουσικό μέτρο, και μόλιν ότι ο Βιντέι προσπαθούσε στο σημείο αυτό να εκφράσει ένα όνειρο που θα ήταν τελείως ξένο προς τον Βάγκνερ, δεν μπόρεσα να μην ψιθυρίσω Τριστάνος, με το χαμόγελο του οικογενειακού φίλου που ξαναβρίσκει κάτι από έναν πρόγονο σε κάποιον τονισμό της φωνής, σε κάποια χειρονομία του εγγονού που δεν τον είχε ποτέ γνωρίσει. Και όπω τι περιπτώσεις αυτές, Κοιτάσεις μια φωτογραφία που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ομοιότητας, πάνω από τη σονάτα του Βιντέι, τοποθέτησα στο αναλόγιο την παρτιτούρα του Τριστάνου, που αποσπάσματά του έδιναν εκείνο ακριβώς το απόγευμα στη συναυλία Λαμούρε. Δεν είχα, για να θαυμάσω τον δάσκαλο του Μπαϊρόιτ, κανέναν από τους δισταγμούς εκείνων που, όπως και για τον Νίτσε το καθήκον τους υπαγορεύει να αποφεύγουν στην τέχνη όπως και στη ζωή, την ομορφιά που τους δελεάζει, που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον Τριστάνο, όπως απαρνούνται τον Πάρσίφαλ και από πνευματικό ασκητισμό, από στέρηση σε στέρηση, κατορθώνουν, ακολουθώντας την πιο αιματοβαμένη οδό του μαρτυρίου, να εξυψωθούν ως την καθαρή γνώση και την τέλεια λατρεία του οδηγού της ταχυδρομικής άμαξα του Λονζημό. Αντιλαμβανόμουν πόσα στοιχεία της πραγματικότητας υπάρχουν στο έργο του Βάγνερ, καθώς ξανακοίταζα αυτά τα επίμονα και φευγαλαία θέματα που επισκέπτονται μια πράξη, απομακρύνονται μόνο για να επιστρέψουν και κάποτε μακρινά, σβησμένα, σχεδόν ανεξάρτητα, γίνονται σε άλλα σημεία, αν και παραμένουν απροσδιόριστα, τόσο πιεστικά και τόσο κοντινά, τόσο εσωτερικά, τόσο οργανικά, τόσο ενδόμιχα, ώστε θα έλεγες πως αποτελούν την επανάληψη λιγότερο ενός μοτίβου και μάλλον μιας νευραλγίας. Η μουσική, πολύ διαφορετική στο σημείο αυτό, από τη συντροφιά της Αλμπερτίν, με βοηθούσε να κατέβω μέσα στον εαυτό μου, να ανακαλύψω εκεί κάτι καινούργιο. Την ποικιλία που είχα μάταια αναζητήσει στη ζωή, στο ταξίδι, που την νοσταλγία του μου την έδινε ωστόσο η ηχητική θάλασσα που έκανε να σβήσουν δίπλα μου τα ηλιόλουστα κύματά της. Πικιλία διπλή. Όπως το πρίσμα, Εξωτερικεύει για μα τη σύνθεση του φωτός, η αρμονία ενός Βάγκνερ, το χρώμα ενός Ελστίρ, μας επιτρέπουν να γνωρίσουμε την ποιοτική εκείνη ουσία των αισθήσεων ενός άλλου. Εκεί όπου η αγάπη για ένα άλλο πλάσμα δεν μας επιτρέπει να εισχωρήσουμε. Πικιλία ακόμη μέσα στο ίδιο το έργο, με το μοναδικό τρόπο που υπάρχει να είναι πραγματικά ποικίλο, συνενώνοντας ποικίλε ατομικότητε. Εκεί που ένας ασήμαντος μουσικός πιστεύει πως αποδίδει έναν υποκόμο ή έναν υπότι, ενώ τους βάζει να τραγουδούν την ίδια μουσική, αντίθετα, κάτω από κάθε κατονομασία ο Βάγνερ βάζει μια διαφορετική πραγματικότητα. Και κάθε φορά που εμφανίζεται ο υποκόμος του, μια ξεχωριστή φιγούρα, ταυτόχρονα πολυσύνθετη και απλοϊκή, με μια χαρούμενη και φεουδαρχική σύγκρουση γραμμών, εγγράφεται στην ηχητική απεραντοσ και έτσι γεννιέται η πλησμονή μιας μουσικής που τη γεμίζουν τόσες μουσικές που η κάθε μία τους είναι μια ύπαρξη. Μια ύπαρξη ή η εντύπωση που δίνει μια στιγμία άποψη της φύσης. Ακόμη και ό,τι στη φύση είναι πιο ανεξάρτητο από το συνέστημα που μας προκαλεί, διατηρεί την εξωτερική και απόλυτα προσδιορισμένη πραγματικότητά του. Το τραγούδι ενός πουλιού, το σάλπισμα του κόρνου ενός κυνηγού, η μελωδία που παίζει ένας βοσκός στον αυλό του, διαγράφουν την ηχητική του σιλουέτα στον ορίζοντα. Ο Βάγκνερ, βέβαια, θα την πλησιάσει, θα την αρπάξει, θα την κάνει να μπει σε μια ορχήστρα, θα την υποτάξει στις υψηλότερες μουσικές ιδέες, με σεβασμό όμως για την αρχική της πρωτοτυπία, όπως ο Μαραγκός σέβεται τα νερά, την ιδιαίτερη υφή του ξύλου που σκαλίζει. Παρόλο όμω τον πλούτο αυτών των έργων, όπου η ενατένιση της φύσης έχει τη θέση της δίπλα στη δράση, δίπλα σε άτομα που δεν είναι μόνο ονόματα προσώπων, σκεφτόμουν ότι τα έργα του διαθέτουν, κατά τρόπο βέβαια αξιοθαύμαστο, το χαρακτήρα του πάντα ανολοκλήρωτου. Ένα χαρακτηριστικό όλων των μεγάλων έργων του 19ου αιώνα. Του 19ου αιώνα που οι πιο μεγάλοι του συγγραφεί δεν πέτυχαν τα βιβλία τους, αλλά κοιτάζοντα τον εαυτό τους να εργάζεται σαν να ήταν ταυτόχρονα εργάτης και κρητής, άντλησαν από αυτή την αυτοενατένιση μια καινούργια ομορφιά, εξωτερική και ανώτερη από το έργο, επιβάλλοντας το αναδρομικά μια ενότητα, ένα μεγαλείο που δεν είχε. Δίχως να σταθώ σε εκείνον που είδε εκ των υστέρων στα μυθιστορήματά του μια ανθρώπινη κομμουδία, ούτε σε εκείνους που ονόμασαν σκόρπια ποιήματα ή δοκίμια, ο θρύλος των αιώνων και η βίβλος τη ανθρωπότητα. Μήπως ωστόσο, δεν θα μπορούσε να λεχθεί για το τελευταίο πω ενσαρκώνει τόσο καλά το 19ο αιώνα, ώστε τι πιο μεγάλε ομορφιέ του Μισελέ να μην πρέπει να τι αναζητούμε τόσο στο ίδιο του το έργο, όσο στι θέσει που παίρνει απέναντι στο έργο του. Όχι στην ιστορία τη Γαλλία ή στην ιστορία τη Επανάσταση, αλλά στου προλόγους αυτών των δύο βιβλίων. Πρόλογο. Δηλαδή, σελίδε γραμμένε ύστερα από τα βιβλία, όπου τα εξετάζει και στις οποίες πρέπει να συμπεριλάβουμε εδώ κάποιες φράσεις που αρχίζουν συνήθως με ένα «θα μπορούσα να πω», που δεν αποτελεί περίσκεψη του επιστήμονα, αλλά ρυθμικό τονισμό του μουσικού. Ο άλλος μουσικός, εκείνος που με μάγευε αυτή τη στιγμή, ο Βάγνερ, βγάζοντας από το συρτάρι του ένα εξαίσιο κομμάτι, για να το τοποθετήσει ω θέμα αναδρομικά απαραίτητο, σε ένα έργο που δεν το σκεφτόταν όταν είχε συνθέσει το κομμάτι αυτό, και αφού ύστερα συνέθεσε μια πρώτη μυθολογική όπερα, μια δεύτερη, ύστερα κι άλλες, και διαπιστώνοντας μόνο πω πως είχε συνθέσει μια τετραλογία, θα πρέπει να ένιωσε την ίδια περίπου μέθη που ένιωσε ο Μπαλζάκ, όταν, ρίχνοντα πάνω στα έργα του το βλέμμα ταυτόχρονα ενός ξένου και ενός πατέρα, ανακαλύπτοντας σε τούτο την καθαρότητα του Ραφαήλου, σε ένα άλλο την απλότητα του Ευαγγελίου, αποφάσισε ξαφνικά προβάλλοντας επάνω τους έναν αναδρομικό φωτισμό πω θα ήταν ωραιότερα συγκεντρωμένα σε ένα κύκλο όπου τα ίδια πρόσωπα θα ξαναγυρνούσαν και πρόσθεσε στο έργο του, με αυτό το συνδετικό στοιχείο, μια πινελιά, την τελευταία και την τελειότερη. Ενότητα μεταγενέστερη, όχι πλαστή, γιατί τότε θα είχε γίνει σκόνη όπως τόσες μέτριων συγγραφέων που οπλισμένοι με τίτλους και υπότιτλους Θέλουν να δώσουν την εντύπωση πως ακολούθησαν ένα μοναδικό και υπέρτατο σχέδιο. Όχι πλαστή. Ίσως μάλιστα πιο πραγματική επειδή είναι μεταγενέστερη. Επειδή γεννήθηκε σε στιγμή ενθουσιασμού. Όταν ανακαλύφθηκε ανάμεσα σε κομμάτια που δεν έχουν πια παρά να συνδεθούν. Ενότητα που αγνοούσε τον εαυτό της. Επομένω ζωτική και όχι λογική. Που δεν απαγορεύε την κοιλία, δεν πάγωνε την εκτέλεση εμφανίζεται, αλλά με εφαρμογή αυτή τη φορά στο σύνολο, σαν ένα κομμάτι που γράφτηκε χωριστά, γεννημένο από μια έμπνευση, κι όχι επειδή το απαιτεί η τεχνητή ανάπτυξη μιας θέσης, και που έρχεται να ενσωματωθεί στο υπόλοιπο. Πριν από τη μεγάλη κίνηση της ορχήστρας, που προηγείται της επιστροφής τη Ιζόλδης, το έργο το ίδιο είναι που προσέλκυσε μέσα του τη μισοξεχασμένη μελωδία του αυλού ενός βοσκού και αναμφίβολα, όπως η εξέλιξη της ορχήστρας όσο πλησιάζει το καράβι, όταν η ορχήστρα υιοθετεί αυτές τις νότες του αυλού, τις μετατρέπει, τις εντάσσει στη μέθη της, σπάζει το ρυθμό τους, φωτίζει την τονικότητά τους, επιταχύνει την κίνησή τους, πλουτένει την ενορχίστρωσή τους, έτσι σίγουρα και ο Βάγνερ ο ίδιος θα ένιωσε χαρά όταν ανακάλυψε στη μνήμη του τη μελωδία του βοσκού, την ενσωμάτωσε στο έργο του, τη έδωσε όλο τη το νόημα. Αυτή η χαρά, άλλωστε, δεν τον εγκαταλείπει ποτέ. Στον Βάγκνερ, όποια και αν είναι η μελαγχολία του ποιητή, παρηγοριέται, ξεπερνιέται, δηλαδή δυστυχώς κάπως καταστρέφεται, από την ευρωσύνη του κατασκευαστή. Τότε όμως, όσο και η ταυτότητα που είχα παρατηρήσει πριν από λίγο ανάμεσα στη φράση του Βιντέι και στη φράση του Βάγκνερ, θα με είχε αναστατώσει αυτή η φέστεια δεξιοτεχνία. Μήπως όμως αυτή ήταν... Που έδινε στου μεγάλου καλλιτέχνε την ψευδαίσθηση μια θεμελιακή, αμετάλλακτη πρωτοτυπία, κατά τα φαινόμενα αντανάκλαση μια πραγματικότητα πέρα από το ανθρώπινο, αλλά στην πράξη αποτέλεσμα επίπονου μόχθου. Αν η τέχνη είναι μόνο αυτό, τότε δεν είναι πιο πραγματική από τη ζωή, και δεν θα έπρεπε να ένιωθα τόσε τύψει.